Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτρια Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 7 Δεκεμβρίου 2009. Εις το όνομα του Πατρός και του ίδιου του το Αγίου Πνεύματος, βασιλεύει που ουράνε παρά και η πνεύμα της αληθίας του Πανακού Παρων, και τα πάντα πληρών, θεσσαυρός και ζωής χωριγός, αλεθέκες κίνησον ημίν και καθάρισον ομαν σπάς και σώσον αγαθές ψυχάς Σίμων. Καλησπέρα. <Καλησπέρα> Είπατε ότι ο Κύριος τους εσκανδάλισε τους Φαρισαίους και ότι πρέπει να γίνει σκάνδαλο για να, για να τον αγαπήσουμε. Ε, ο Κύριος του λόγο του λέει «Μακάριος, ώστε δεν σκανδαλιστεί, ενήν δεν θέλατε να πείτε όταν λέτε, να γίνει σκάνδαλο για να τον αγαπήσουν. Δεν σκανδαλίζει ο Κύριος επί τούτου για να προκαλέσει έτσι απλώς αλλά για να φέρει στην επιφάνεια το πρόβλημά μας. Να δούμε την ασθενιά μας για να θεραπευτεί. Να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Ουσιαστικά το σκάδαλο δεν το προκαλεί ο Κύριος, αλλά το πρόβλημά μας. Αυτό. Λοιπόν, λέγε Δασπίνα. Μια και αναφέρατε για χθες, ας δούμε αυτό που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία. Αναφέρεται στο γεγονό που ο Κύριος μία γυναίκα, ημέρα Σάββατο. Ένα Σάββατο, λέει, δίδασκεν εις μία συναγωγή και ήταν εκεί μία γυναίκα που είχε πνεύμα ασθενίας έτη 18 και ήταν σκημένη και δεν μπορούσε να σταθεί όλος δύο όλοι <κυρίζω> Όταν την ίδιο ο Ιησούς την εκάλεσε και τη είπε «Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστια σου» και έβαλε πάνω της στα χέρια αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και δόξαζε των Θεών. Έλαβε τότε τον λόγο αρχισυνάγωγος και αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς εθράπευσε κατά το Σάββατο και είπε σε που παρευρίσκονται εκεί. Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται η εργασία. Τότε να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Ο Κύριος του απεκρίθη. Υποκριτά. Δεν λύνει κανένας από σας κατά το Σάββατο το Βόδι ή τον όνων του από το Στάβλον και το φέρνει να τον ποτίσει. Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί 18 χρόνια δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά αυτά την ημέρα του Σαββάτου. <κυρίζει> λοιπόν, εδώ προσπαθεί ο τυπικός άνθρωπος, ο θρησκευτικός, να προστατεύσει τον νόμο γιατί μέσα από τον νόμο δικαιώνεται, αυτοδικαιώνεται. Και εμεί αγωνιούμε να οχυρωθούμε πίσω από τον νόμο για να αισθανθούμε την δικαίωσή μας η οποία δεν εξαρτάται από την σχέση μας με τον Θεόν, αλλά εξαρτάται από την επιτυχία μας να κατορθωσουμε 5 πέντε-δέκα πράγματα. Ο Κύριος θέλει να βγάλει στην επιφάνεια το πρόβλημα για να φανεί ότι ο νόμος έτσι όπως εκφράζεται δεν έχει φιλανθρωπία, έχει σκληροκαρδία, έχει μισανθρωπία. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος θεωρεί ότι η σωτηρία του δεν είναι μια κατάσταση ανταμοιβής για τα κατορθώματα αλλά είναι κατάσταση σχέσης τότε προσεγγίζει τα πράγματα διαφορετικά. Ο νόμος έχει το στοιχείο της σιγουριάς και ταυτόχρονα δεν σε βάζει σε διαδικασία να κατανοήσεις το βάθος της ζωής σου και να ερθείς αντιμέτωπος με την εσωτερική σου πραγματικότητα αλλά είναι ένα γεγονός που επικεντρώνεται στις εξωτερικές πράξεις, στον έξω άνθρωπο. Ο νόμος δεν σου δίνει τη δυνατόν να συνδέσεις αυτό που ενεργείς με την καρδιά σου και με το κίνητρο. Μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε την εξωτερική μας συμπεριφορά, αλλά πολύ πιο δύσκολο να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας. Μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε τους κανόνες που μπορεί να μας επιβάλλει ο εκκλησιαστικός νόμος, αλλά πολύ πιο δύσκολα να έχουμε άμεση, ζωντανή σχέση με τον Θεό. Πιο εύκολα τηρούμε κάτι, αλλά πιο δύσκολα ενεργεί η χάρις, ζωντανεύει, ενεργοποιείται η χάρις του Θεού μέσα μας. Όπω για παράδειγμα, πιο εύκολο φαίνεται σε κάποιον σύντροφο να του υποδείξεις 5-10 πράγματα τι θα κάνει, κατευθύσεις, οδηγίες προς ναυτιλωμένους τι να κάνει σε σχέση του, αλλά πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσει τον σύντροφό του, να συναισθανθεί το πνεύμα του, να μοιραστεί την καρδιά του και η σχέση να γίνει αληθινή ή να γίνει ζωντανή. Σαφώς ο νόμος εάν δεν έχουμε τις προϋποθέσεις τι εσωτερικές μπορεί να μας βοηθήσει εφόσον δεν, δεν μας οδηγεί στην βεβαιότητα και στη σιγουριά και στην εξασφάλιση αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα βοηθητικό μέσο που το προσεγγίζουμε με συνέσθηση δηλαδή ταπείνωση αλλά και πάλι αν έχουμε τιμιότητα και ξεβόμαστε την καρδιά μας δεν αρκούμε θα αντιρρήσαμε τον νόμο αλλά ρωτούμε και την καρδιά μας τι ζει, σε ποια κατάσταση είναι γι' αυτό είπαμε ότι εμείς δυστυχώς θέλουμε Έναν παράδεισον χωρίς Χριστόν. Δεν είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε τη σιγουριά του παραδείσου για την αγάπη. Για την αγάπη και του Χριστού αλλά και του αδελφού μας που είναι ο Χριστός. Ο φόβος μας λοιπόν να χάσουμε τη σιγουριά μας είναι που μας καθιλώνει, μας εντάσει σε ένα θρησκευτικό σύστημα είτε σε ένα κοσμικό σύστημα που θέλουμε να βολευτούμε δεν γίνονται μέσα μας ανατροπές να δούμε αυτό το, αυτό, αυτή, αυτή την πτώση του νόμου πώς μπορεί να λειτουργήσει και στις σχέσεις όταν σε μία σχέση ιδίως συντροφίας συνζυγική προσπαθεί ο καθένας να φανεί κυρίαρχος του άλλου είτε με μέσον Πνευματικά πράγματα, είτε με κοσμικά, η ίδια πτώση είναι. η ίδια δυσκολία είναι για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αληθινά τον άλλον. Αν από αυτήν την πνευματική στάση εξαρτάται το ίθο τη ζωή μα. Ένας άνθρωπος που θέλει και αγωνία για την σιγουριά του παραδείσου που του εξασφαλίζει η καλοσύνη του, τα καλά του έργα και η τήρηση του νόμου αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι η χαρά του παραδείσου δεν είναι η ανταμοιβή για την άσκηση, για τις αρετές, για την τήρηση του νόμου αλλά η χαρά του Παραδείσου είναι το μοίρασμα. Η χαρά του Παραδείσου είναι να μπορώ να έχω σχέση αληθινή με τον Θεό, να ζω την χάρη του. Αφού δεν λειτουργώ σε αυτό το πνεύμα, τότε αυτό το ήθο θα βγει στην καθημερινή μου ζωή. Μέτρο ζωή μου θα είναι ο νόμος, η δικαιοσύνη η ακρίβεια της δικαιοσύνης που έχει να κάνει με την ανταπόδοση των ίσων δεν με έχει ο άνθρωπος μια αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας που του γεννά ή χαρά ότι δεν αξίζει και τον αγαπά ο Θεός δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία το να αισθάνεσαι πόσο χάλια είσαι πόσο Ανάπηρος είσαι, πόσο ανάξιος είσαι και ο Θεός αγαπά. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά του να προσπαθείς να γίνεις ισχυρός για να πετήσεις και να διεκδικήσεις την χάρη του Θεού. Αυτό βγαίνει στη ζωή μας. Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που επενδύει στην αγάπη του Θεού και όχι στην δική του δύναμη που του την καλλιεργεί και του την προστατεύει ο νόμος. Αν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ασθενείς και τίποτε καλό δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας δεν μπορείς να επιπλήτεις ή να αποκλείεις ή να περιφρονεί τον ασθενή. Αν νιώθει όμως ότι κάτι πετυχάνεις, τότε απαιτείς και από τον άλλον μια ανάλογη επιτυχία, η οποία στην ουσία είναι φανταστική και όχι πραγματική. Επηρεάζεται λοιπόν η στάση ζωής μας από αυτό το ήθος. Εμάς τι μας ενδιαφέρει όμως, ποιο είναι το κέντρο μας. Να δούμε ένα κομματάκι τι λέει ο Άγιος Χριστός σχετικό με όλα αυτά. Μιλάει για την διάσταση και τη σύγκρουση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Και λέει γιατί τίποτε δεν είναι πικρότερο από τη μάχη που γίνεται από τον άνδρα ενάντια στη γυναίκα. Γιατί είναι πικρό ξέρετε, όχι σε ένα επίπεδο ψυχολογικό, συναισθηματικό, βρε παιδί μου, τώρα έχω μια μάχη με τον άνθρωπό μου, αυτό εντάξει, καλό είναι, έχουμε μια μάχη με έναν συνανθρωπό, μας είναι θλιβερό, με το σύντροφο μα ακόμη και θλιβερό. Δεν είναι τόσο πικρό για αυτή την έννοια, είναι πικρό γιατί πολεμάς το μέλος σου. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και πολύ περισσότερο ο άντρα και η γυναίκα είναι ένα. Δηλαδή, ο άντρα και η γυναίκα που συγκρούονται πολεμούν το ίδιο του το μέλο. Αυτοβασανίζονται. Πολεμούν τον εαυτό του. Πολεμούν το σώμα του Χριστού. Δεν είναι, λέει, Χριστό και Εκκλησία ο άντρα και η γυναίκα. Λοιπόν, συγκρούεται ο Χριστό και η Εκκλησία. Γι' αυτό είναι πικρό δεν, Αλλά Αν όμω εμείς είμαστε Εγκλωβισμένοι Στην τήρηση ενό νόμου Ότι δεν πρέπει να τσακώνεται ο άντρα και η γυναίκα Γιατί το λέει και ο Χριστός Είναι άλλο Από το να έχει συνείδηση Ότι σε μέλος του ίδιου σώματος Όχι το διάβασες αλλά το βιώνεις Και το βιώνεις όχι γιατί το, το, το, το σκέφτηκε, Αλλά γιατί το χαρίζει η αγάπη του Θεού Αν ζει στη χάρη του Θεού πέρα και έξω από τον νόμο και πάνω από τον νόμο τότε βλέπεις ότι είσαι ένα κομμάτι ενός σώματος και ο σύντροφός σου είναι και δεν προσπαθείς να οχυρωθείς και να περασπιστείς τα δίκαιά σου ας έχεις δίκαιο γιατί δεν σε δικαιώνει το δίκαιό σου αλλά σε δικαιώνει μόνο η αποκατάσταση της ενότητα του σώματος λέμε τι είναι αμαρτία υπόθηκε προηγούμενος αν είναι προγραμμίες σχέσεις αμαρτία το ερώτημα τίθεται πολύ πιο βαθιά η αμαρτία είναι η απουσία της ενότητας που η ενότητα δεν είναι ένα συναισθηματικό γεγονός σήμενο με με τον άλλο αλλά η αίσθηση ότι όλοι αποτελούμε μέλος του ίδιου σώματος αν έχουμε τέτοια συνείδηση τότε κατανοούμε και τι σημαίνει αμαρτία που δεν είναι απλώς η αστοχία που αυτό αγγίσει περισσότερο μια φιλοσοφική ψυχολογική έννοια αλλά κυρίως η απώλεια της ενότητας ο χωρισμός, το τεμάχισμα με αυτή την έννοια η αστοχή αμαρτία είναι αστοχή γιατί με απομακρύνει από την ενότητα του σώματος αλλά έχουμε αυτή τη συνείδηση ότι η ενότητα δεν είναι απλώς χρήσιμα αλλά χωρίς ενότητα δεν υπάρχει σωτηρία δεν υπάρχει Χριστός χωρίς ενότητα για να κατανοήσουμε και την έννοια τη αμαρτίας γι' αυτό δεν είναι απλό ο άνθρωπος να χωρίζει, να συγκρούεται. Τι σημαίνει αυτό πνευματικά, Κομματιάζει το σώμα του Χριστού. Καταλύεται το σώμα του Χριστού, κατά κάποιον τρόπο. Έτσι λοιπόν και η μάχη μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι, πικ, είναι, είναι πικρία η μάχη, λέει. Για αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι πικρέ πράγματι λέει, οι μάχες που γίνονται ανάμεσα σε πρόσωπα που αγαπιούνται και δείχνουν ότι όταν κανείς διχάζεται με το ίδιό του το μέλος, όπως λέγεται, αυτό πρέπει να προκαλείται από μεγάλη πικρία. Διχάζεται από το ίδιό του το μέλος. Αυτή είναι η διαφορά και η διάκριση του πνευματικού γεγονότο και του ψυχολογικού στο επίπεδο αυτό που μιλούμε, τη σχέση όσον αφορά τη σύγκρουση. Ψυχολογικά θα μπορούσαμε να πούμε: Υπάρχει διαφορά, δεν υπάρχει επικοινωνία, Υπάρχουν, υπάρχει άλλο πνευματικό επίπεδο, άλλα συναισθήματα, άλλες, άλλη νοητική ικανότητα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι παραπάνω το πνευματικό. Είναι, ε, είναι ότι διχάζεται με το ίδιο ό,τι το μέρο. Είναι η ενότητα αυτή. Και είναι μεγάλο πρόβλημα ότι στην εκκλησία δεν συναισθανόμαστε με, με την ευρύτερη έννοια όχι μόνο στην εκκλησία αλλά και στην κοινότητα, την παγκόσμια αν θέλετε κοινότητα δεν κατανοούμε ότι όλοι είμαστε ένα και δεν είναι άσχετη η δική μου αμαρτία το δικό μου λάθος από το λάθος του άλλου δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία ενός μέλους έτσι ατομικά αν αυτό το μέλος δεν συνδέεται με το σώμα. Το μέρος λοιπόν των ανδρών είναι να αγαπούν και των γυναικών να υποχωρούν. Γιατί όμως, δεν είστε παρακάτω. Εάν λοιπόν ο καθένας συνεισφέρει το δικό του μέρος, όλα θα είναι στερεά. Και η γυναίκα γίνεται φιλική όταν αγαπιέται. Τι λέει. Δεν διακρίνει τα πράγματα με την έννοια να τα ξεχωρίσει ποιο είναι πάνω ποιος κάτω, αλλά ο καθένα έχει το δικό του λόγο, το δικό του μέρο και προτείνει ο Άγιο Χρυσόστωμο εδώ το κύριο μέρο. Η κυρία αυτήν των ανδρών είναι να αγαπούν και των γυναικών να υποχωρούν. Και λέει ότι η γυναίκα γίνεται φιλική όταν αγαπιέται. Νιώθει τη σιγουριά, νιώθει την ασφάλεια, νιώθει σταθερή, νιώθει σίγουρη μέσα στα συναισθήματα, μέσα στην εμπειρία της αγάπης που λαμβάνει από τον άνδρα. Και τότε σταματάει να γκρινιάζει, σταματάει να παραπονείται, σταματάει να διαμαρτύρεται, σταματάει να υπονομεύει, γιατί γυναίκα, ο άνδρας ε, μπορεί με έναν φανερόν τρόπο να βγάζει μια επιθετικότητα αλλά υπάρχει μια ασκληρότερη επιθετικότητα Υπάρχει και άλλη βιότητα Πιο σκληρή από την εξωτερική βιότητα, Η παθητικότητα που μπορεί να βγάλει μια γυναίκα Τα μούτρα, η γκρίνια, η πονοκέφαλη Η αδιαθεσία που σου σπάει τα νεύρα Και λες τώρα πάλι κάτι έχει Πρέπει να βρω τον τρόπο να είναι χαρούμενη Και το παίζει αυτό γιατί το καταλαβαίνει η γυναίκα Είναι πιο σε αυτό το ξέρει το παραμύθι, ξέρει τι θα ενοχλήσει, θα προκαλέσει. Ο άντρας αρχίζει να φρίζει, να φωνάζει. είδες, δεν είναι είναι βίος. Λοιπόν, η γυναίκα θα, θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει από αυτό όταν νιώθει σίγουρη στα συναισθήματα του άντρα. Και τότε λέει: Γίνεται φιλική. <κυρίζει> Αλλά δεν υπάρχει ποιο ξεκινάει πρώτο και ποιο δεύτερο. Το φάρμακο είναι αυτό. Αν ο άνδρας αγαπεί στη γυναίκα του αυτή θα γίνει φιλική. Αν η γυναίκα γίνει υποχωρητική θα ενεργοποιήσει και την αγάπη του άνδρα. Τι είπατε? <χωρή> σε αυτό λέει κάτι άλλο ο Ιεσχώστομος. <χωρή> Από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. <χωρή> Που ο καθένας λέει γιατί κάνει αυτό, γιατί κάνει ο Κάθε φορά κάνεις ολόκληρη ανάλυση στη γυναίκα και τι είναι και ναι ναι ναι δεν ακούει αλλά μου κάνει αυτό και λες μισή ώρα μιλούσε γιατί δεν κατάλαβε. Μα το πρόβλημα του καθένα αυτό θα δει. Από τη στιγμή που λέω γιατί δεν υποχωρεί ο άλλος άρα έχω συγκρουσιακή διάθεση. Ο άλλος δεν είναι προς που είναι αντικείμενο είναι αντίπαλος μου είναι αντι, αν, απέναντί μου τον έχω απέναντί μου γιατί δεν κάνει και αυτός. Αν η γυναίκα λοιπόν πει γιατί δεν το κάνει, σήμερα δεν υποχωρεί και είναι για διάθεση Αν το άνδρας δεν το κάνει σήμερα δεν αγαπά Αλλά θα φανεί λίγο αυτό όχι επενετικό ίσως για τις γυναίκες στην πραγματικότητα είναι Κύρια ευθύνη του άνδρα είναι να κατευθύνει το καράβι Γι' αυτό είναι η κεφαλή με την έννοια αυτή του ταιριάζει η έννοια της αγάπης. Κύρια ευθύνη της γυναίκας είναι να ακολουθεί, να ενσαρκώνει, να πραγματοποιεί την πορεία που δίνει ο άντρας. Πιο πολύ της ταιριάζει η υποχωρητικότητα. Πολλές φορές μου έρχονται πολλοί άντρες και παραπονούνται και πραγματικά έτσι όπως τα περιγράφω, λες Παναγία μου, καλά που δεν παντρεύτηκα. <κοί> Βγάζουν τέτοιες δυσκολίες και λες τι γίνεται. Αν το ψάξεις όμως παραπέρα, θα δεις το πρόβλημα του το άντρα είναι. Το άντρα είναι κύριο πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνει βαθιά πράγματα από τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας. Και έτσι περιπλέκεται η ιστορία. Το πρόβλημα όμως, πώς γίνεται. Είναι απαραίτητο άντρας να καταλάβει βαθιά πράγματα της γυναίκας. Αλλά όμως, μέχρι ορίου, όχι να γίνει και ψυχίατρος. <Κι> δηλαδή, πρέπει να ξέρει και ποιο είναι το όριο. Πώς μπορεί να ρυθμίσει τα πράγματα. Κατανοεί βαθιά το πρόβλημα της γυναίκας, τη δυσκολία. Τι είναι να αναπάβει. Αλλά ξέρει και επειδή οι άνθρωποι είμαστε... Και καμιά φορά ο ναρκισισμός της γυναίκας δεν χορταίνει, ζητάει ζητά και στο τέλος, δεν φτάνει. Χάνεται η μπάλα μετά. Χάνεται η μπάλα όχι με την ότι θα δώσει παραπάνω άντρας, αλλά χάνεται ο στόχος της σχέσης. Η πορεία της σχέσης. Δεν μπαίνουν τα όρια όχι με την έννοια της ποσότητας, αλλά με την έννοια της ποιότητας και του λόγου της ύπαρξης. Επομένω. από που είμαι. Η υποκροτικότητα της γυναίκας, όπως επίσης, ας πούμε, και για αυτό που γράφηκε μέσα στο ευαγγερίο ότι η γυναίκα να υπακούει τον άντρα που σαν να υπακούει στον Χριστό η ευθύνη της γυναίκας σε αυτή η γυναίκα, ας πούμε, είναι υποκροτική, ας πούμε, κάνει υπακοή δεν έχει μουσική κάποια ευθύνη, γιατί πολλοί άντρες να κάνουν και λάθος Κοιντάξτε, υπάρχει εδώ μια λάθος προσέγγιση η γυναίκα οφείλει υπακούει στον άντρα αλλά και ο, Χριστ... και ο άντρας τι οφείλει <σταλεί> Τι οφείλει <σταλεί> Να θυσταυρώνεται για τη γυναίκα του Ποια γυναίκα θα κάνει υπακοή σε κάποιον άνθρωπος που σταυρώνεται <σταλεί> Δεν είναι απροϋπόθετη υπακοή Είναι με προϋπόθεση Ποιο επόδειο είναι να υπακούσει ή να σταυρώνεσαι Ποιο δύσκολο ποιο είναι <σταλεί> Αλλά η όλη ιστορία όλη αυτό το πνεύμα έτσι που βγάζουμε δείχνει μια αγωνία να μην χάσουμε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια αγωνία ότι ο άλλος θα με καπελώσει, ότι θα με εξαφανίσει. Και εκεί παίζεται ένα παιχνίδι που δεν ωφέλει κανέναν αλλά καταλύει την σχέση. Εάν λοιπόν ο καθένα συνεισφέρει το δικό του μέρος, όλα θα είναι στερεά. Και η γυναίκα γίνεται φιλική και όταν αγαπιέται. Φύγει φι, γίνεται φιλική όταν αγαπιέται. Αλλά για να μπορέσεις όπως είπαμε να κάνει κουμάντων, όχι με την έννοια τη εξουσία ή τη κυριαρχίας, αλλά με την έννοια τη ανάπαυση του συντρόφου σου. Πρέπει και εσύ να είσαι ξεκάθαρος μέσα σου τι γίνεται. Όχι να επιβάλεις κάτι γιατί είσαι άνδρας και είσαι κεφαλή και το λέει ο Κύριος στον λόγο του, αλλά να τα έχει βρει με τον εαυτόν σου. Ο αληθινά έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που είναι σε λειτουργία η καρδιά του. Αληθινά έξυπνος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα πράγματα καθολικά. Τι σημαίνει αυτό. Ο αληθινά έξυπνος είπαμε είναι αυτός που και η καρδιά του λειτουργεί και τα πράγματα τα βλέπει καθολικά. Καθολικά τι σημαίνει. Δεν βλέπω ένα κομματάκι της ζωής μου αλλά βλέπω το όλον της ζωής μου. Βλέπω ό, το όλον της ζωής μου μέσα στην εμπειρία και στη γνώση του λόγου της ύπαρξής μου ξέρω που κατευθύνομαι για παράδειγμα ένα άντρα λέει ξέρω τι θέλω για την οικογένειά μου να κάνω καλές επενδύσεις να αποκαταστήσω τα παιδιά μου και να πέραστοιχη ζωή αυτός ξέρει ένα κομματάκι της ύπαρξεός του, αυτό είναι βλάκας δεν μπορεί να καταλάβει βαθιές εμπειρίες του ανθρωπίνου προσώπου και είναι άψητο και άπειρος από τι σημαίνει γυναίκα για παράδειγμα δεν, δεν γνωρίζει κανες γυναίκα επειδή κοιμήθηκε μαζί της Αλλά μπορεί να γνωρίσει τη γυναίκα ή το ανθρώπινο πρόσωπο Αν πρωτί ίσως γνώρισε τον εαυτόν του στο γεγονός αυτό της υπάρξεως Στο καθολικόν, στο όλον Όχι στο μερικόν Το μερικόν είναι αίρεση, παίρνει ένα κομματάκι και το πιο. Στο όλον Έτσι ακούει και σέβεται την καρδιά του άνθρωπο. Ο αληθινά έξυπνος, ο ξύπνιος, αυτός που είναι σε εγρήγορση, είναι αυτός που καθημερινά αμφισβητεί τον εαυτόν του, δεν εγκλωβίζεται σε βεβαιότητες και σε ατομικότητες και θέλει να είναι τίμιος με την καρδιά του και ψάχνει την αλήθεια με έναν τρόπο ανήσυχο. Στοχεύοντας το όλο, στο, στο, στο, στοχεύοντας σε μια καθολική προσέγγιση της ζωής. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει αυτό πνεύμα του Είναι ζωντανό Τότε και οι αισθήσει του ζωντανεύουν Αποκτούν αντίληψη, αποκτούν ευαισθησία Και αποκτούν διάκριση Να ξεκαθαρίσει Ποια είναι η ανάγκη της γυναίκας μου Ποια είναι η δυσκολία της Ποια είναι η εκτροπή της Και όλα αυτά τα γνωρίζει Όχι για να επιβληθεί Αλλά για να αναπαύσει Για να δώσει χαρά έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σχέση εν όχι μόνο η γαμική σχέση, οποιαδήποτε σχέση, αποκαλύπτει την εσωτερική μας πραγματικότητα. Αποκαλύπτει τον πλούτο ή τη φτώχεια μας. Η αναπηρία μας το να διαπραγματευτούμε την σχέση μας δείχνει την αναπηρία να διαπραγματευτούμε την ύπαρξή μας. Δεν είναι άσχετο είναι απόλυτα σχετιζόμενο και αν πει κάποιος εγώ μου πάω στην εκκλησία και δεν τα βγάζω πέρα μα δεν σημαίνει ότι όταν πας στην εκκλησία είσαι καταξιωμένος και κατοχυρωμένος αν δεν είσαι ένας ξύπνιος άνθρωπος δηλαδή σε γρήγορηση και σε ανησυχία που διαρκώς θέλεις να ψηλαφίσεις την πραγματικότητα του Θεού η οποία έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα της καρδιά μα. Έτσι, να δούμε παρακάτω. Αυτό ακούγεται εξειδανικευμένο, ακούγεται οριοποιημένο ακούγεται ρομαντικό. Αυτή είναι η στόχευσή μα. Αυτή είναι η κορυφογραμμή μας. Όμω, κανεί δεν μπορεί να ισχυριστεί έτσι απλά και εύκολα ότι έχει την τέλεια αγάπη ή έστω ότι έχει αληθινή αγάπη. Έτσι και αυτός που έχει διάθεση να αγαπήσει και αυτός που έχει διάθεση να αγαπήσει έχει συγκρούσεις, έχει πικρίες που αυτά δεν μπορεί εύκολα να τα αποφύγει, είναι μέσα στην πορεία της ζωής μας δεν είμαστε θεοί ούτε άγγελοι είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες, με μεταπτώσεις ψυχολογικές συναισθηματικές, με αγωνίες, με φόβους όλα αυτά λοιπόν έχουν μέσα τους προβλήματα τι είναι αδύνατο να υπάρξει σχέση η οποία δεν έχει συγκρούσεις; αλλά όμως δεν θα είναι συγκρούσεις οι οποίες αλληλοιπονομεύουν και αλληλοκαταστρέφουν. αυτή η σύγκρουση για να έχει αποτέλεσμα για να γίνει και αφορμή ανάπτυξης της σχέσεως, Χρειάζεται να γίνεται με πρόθεση τίμιας και ανοιχτή επικοινωνίας. Δηλαδή να ξεκαθαρίσω μέσα μου ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μου. Να αποκαταστήσω την διάθεση της καρδιάς μου. Και με τίμιον τρόπο και με καλή διάθεση να βρω τρόπο συνενόησης, τρόπο κατανόησης. Η σύγκρουση είναι η πιο ευλογημένη στιγμή που μπορώ και τον εαυτό μου να καταλάβω αλλά εάν θέλω θα καταλάβω και τον άλλο και το σημαντικό ότι καταλαβαίνω τον άλλο δεν είναι γιατί θα τα βρούμε αυτό ίσως είναι δευτερεύω τότε θα καταλάβω τον άλλο θα καταλάβω και τον Θεό γιατί στον άλλο είναι ο Θεός δεν θα μείνω εγκλωβισμένο στα δικά μου δεδομένα θα εξελιχθώ δηλαδή, αυτό που με εξελίσει είναι ο άλλος. Είναι ο πραγματικά άλλος. Ο έτερος. Δέστε αυτό. Προσέξτε το. Προσπαθώ να καταλάβω τον άλλον. Όχι τόσο για να συνηθώ και να τα βρω. Αυτό είπαμε μην είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι η γνώση του άλλου θα με εξελίξει. Θα μου ανοίξει τους εξεντρικούς ορίζοντες. Θα μου βαθύνει την ύπαρξη. Και εκεί θα έχω και ανάλογη προσέγγιση του Θεού. Γιατί ο άλλος, η γνώση του άλλου, είναι μια άλλη παράμετρος του Θεού. Είναι μια άλλη έκδοση και έκφραση του Θεού. Και μια δυνατότητα ερωτικής ανανέωσης. Τι σημαίνει η ερωτική ανανέωση. Όταν ο άνθρωπος νιώθει έναν κορεσμό στην ερωτική του σχέση και πράξη, δεν είναι γιατί μόνο σωματικά συνήθισα ένα, ένα άλλο πρόσωπο, αλλά γιατί το σώμα του άλλου ανθρώπου δεν έχει κάτι καινούριο να μου πει. Δεν έχει πνεύμα. Δεν είναι αλλοιωμένο σε κάτι ανανεωμένο, καινούριο, σε μια άλλη αναζήτηση. Γι' αυτό μια σχέση είναι εξαιρετικά παρασυτική αν δεν εξελίσσεται ο καθένας μόνος του. Και δεν έχει κάτι καινούργιο να, να, να βρει. Δέστε ο ερωταστής τύχει όχι της έκπληξη του θαυμασμού. Εμείς γίναμε συνηθισμένοι άνθρωποι και γνωστοί τελείωσε. Δεν, δεν έχουμε κάτι καινούργιο να δώσουμε, να εκπλήξουμε, να θαυμάσουμε, να θα μας θαυμάσουν. Και έτσι στερείται η σχέση της ερωτικής ανανέωσης. Όμω, εάν... Βλέπω τίμια, με σοβαρότητα την αντίδραση του άλλου και επίσης από αυτό δω κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία θα με ευνηδιάσουν. Θα με θέσουν σε εσωτερική διεργασία. Και να μην έχω τη βλέπω ότι είναι αυτό που βλέπω, αλλά μπορεί να μην είναι αυτό που βλέπω κάτι πιο βαθύ τότε αμέσως δίνεται ένα άλλος ορίζοντας, ένα άλλο πεδίο ένα άλλο πλουτισμός της σχέσης που ανανεώνει και τη σάρκα του άλλου ανθρώπου και άρα και την ερωτική διάθεση γιατί όταν κανείς είναι νεαρός θα εντυπωσιαστεί από μια κουπέλα που λυγέται και έχει ωραίες καμπύλες όταν όμως συνηθίσει και περάσουν τα χρόνια και οριμάσει για να ακούσουμε και τι θα μας πετάξει αν μπήκε και να αφηστεί και όσο ξαφιά κι αν είναι δεν τη θέλεις ρε παιδάκι <Κι> πρέπει ο άλλος να βγάζει και ένα λόγος ζωής και αυτός το λόγος δεν είναι μια στατική κατάσταση έχει μια δυναμική προσέγγιση και δεν είναι από τον γάμο και πριν, είναι κυρίως από τον γάμο και μετά. Μπορεί ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διεργασία ή έχεις μια γυναίκα που σου κλαίει γιατί δεν την προσέχεις και ένας άνθρωπος που λέει μας έπρεξε τη γυναίκα μαζί της. Ξεφεύγεις από αυτή τη δυνατότητα να δεις ουσιαστικότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν κάνει και τον άνθρωπο πιο ελκυστικό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τίμια διάθεση ανοιχτή επικοινωνίας yeah. με στόχευση την ανανέωση της σχέσεως αλλά και την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η ειρήνη σε μία σχέση δεν είναι μια διαδικασία ισορροπισμού. Δεν είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς. Εμείς, ξέρετε, το έχουμε αυτό το, αυτή την ψώρα, αυτό το κουσούρι όσοι θέλουν να είναι στην Εκκλησία θεωρούμε ότι η ειρήνευση είναι να, επειδή είμαστε και καλοί χριστιανοί έχουμε και καλό τρόπο, έτσι. Ε, ε, έναν καλό τρόπο και επειδή δεν πρέπει να τσακωνόμαστε να μπει να μην πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω ησυχάζουμε τα πράγματα. Ε, όμως αυτό είναι σωστό το να έχουμε αυτόν τον τρόπο εφόσον και η καρδιά μας δεν είναι σε κατάσταση ένα βρασμού. Αν όμω η, η καρδιά μας είναι σε κατάσταση ένα βρασμού ένας τρόπος που θα υποκρίνει την ειρήνευση είναι χειρότερη μορφή πολέμου πρέπει να αποκαταστήσω την καρδιά μου, να την ειρήνεύσω για να δικαιώνεται και ο καλός μου τρόπος Αν ο καλός τρόπος όμως έρχεται να καλύψει, να κρύψει μια δυσάρεστη κατάστασης της καρδιάς δεν προσφέρει πολλά πράγματα. Να δούμε όχι όμως τι λέει, κάτι άλλο. Να ανεχόμαστε, λέει, ο ένας τον άλλον με αγάπη. Πώς είναι, λέει, δυνατόν να ανέχεσαι, αν είναι οργήλος και κακόγλωσσος, είπε τον τρόπο, με αγάπη. Λέει, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη. Πώς είναι δυνατόν να τον αν είναι οργίλος και κακογολόσος ή πεντρόπο με αγάπη. Μα η ποιότητα της αγάπης μας από αυτό κρίνεται. Αν <coughs> ανεχόμαστε τον άλλο με τις δυσκολίες του. Στόχος στη σχέση δεν είναι να αλλάξω το σύντροφό μου αλλά να κατονείς τον εαυτόν μου. Δεν είναι ο στόχος να αλλάξουμε τον άλλον, αλλά να αλλάξουμε εμείς. Λέει, λοιπόν, είπε τον τρόπο, μία αγάπη, εάν δεν ανέχεσαι τον πλησίων, λέει, πώς θα σε ανεχθεί ο Θεός, αν εσύ δεν υποφέρεις αυτόν που είναι σύνδουλός σου, πώς θα σε ανεχθεί εσένα ο Κύριος. Να λοιπόν, μία άσκηση, λέει, αν δεν ανέχει το πλήσιο σου πόσα θα σε ενεχθεί ο Θεός υπό το βαθμό που ανεχόμαστε το, το πλησίον μας. Αυτή είναι μια ευρύτερη έννοια που εκφράζει μια καρδιακή διάθεση. Αν έχουμε σημαίνει δεν κρίνω, δεν περιφρονώ, δεν ελέγχω, δεν κατακεραυνώνω, δεν μου είναι άλλο άλλος αδιάφορος. Αν λοιπόν δεν γίνεται αυτό, ανανέχομαι τον πλησίον μου, με ανέχεται και ο Θεός, θέλω λοιπόν να ελκύσω την χάρη του Θεού. Ο ασκητής κάνει χιλιάδες γονικλησίες, νηστεύει μέχρι των σωματικών του ορίων για μας την κοινωνία. Τι υπάρχει αυτό. Έτσι μπορούμε να ελκύουμε την χάρη του Θεού. Αν ανεχόμαστε τον πλησίον με αγάπη. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αγάπη. Όπως είπαμε και άλλες φορές, γιατί οι γονείς ανέχονται τα λάθη των παιδιών τους και δεν αντέχουν του συντρόφου τους. Όπως είπαμε και η προηγούμενη φορά που ήρθε η γυναίκα και μου λέει ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Ποιο το παιδί μου, ο είναι. Ε, καλά ο μου τα. Κι αν σου λέγει ο ίδιος ο άντρας σου ότι ο Θεός μου δεν θέλει να δω τη μάνα μου και όχι εσένα, τι θα έλεγες. <Κι> Άρα αυτό κρίνει τι διάθεση έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Η αγάπη καλύπτει τα λάθη των άλλων. Και αν δεν τα καλύπτουμε σημεριν δεν έχουμε αγάπη. Και επειδή δεν μπορώ και δεν θέλω να δω το πρόβλημα που είναι μέσα μου... Όσο ο άνθρωπο ακούει τέτοια κουβέντα, πιο επιθετικό γίνεται. Και προσπαθείτε δικαιώσει τον αυτό και τι θα πει. Ε, καλά, ο πατέρα. Ο παπά είναι τι θα πει. Α, θα ζούσε αυτό από κοντά και θα του λέγαμε εμεί. Είναι η άμυνα αμέσω. Γιατί το πρόβλημα ο δεν θέλει το διαχειριστή. Καλά, ο παπά είναι. λέει ό,τι θέλει. Έκανε ε, και μια προσπάθεια, συναντήσει μέσα σου τι γίνεται. Όταν υπάρχει αγάπη, οι σύζυγοι δέχονται τον σύντροφό τη έτσι όπω είναι, με τα λάθη του και τι αρετέ του. Όχι όπως ελπίζουν ότι θα γίνει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη ζωή μας. Εμείς αγαπούμε αυτό που φανταζόμαστε και όχι από αυτό που πραγματικά είναι. Και όταν το διαπιστώνουμε αυτό, τι κάνουμε. Αντί να το αποδεχθούμε αυτό που είναι, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που φανταζόμαστε. Και πιέζουμε τον άλλο να γίνει κάτι που δεν είναι. Προσέξτε, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκινά ο άνθρωπος, τι ερωτεύεται. Σπανίως ερωτεύεται την πραγματικότητα του άλλου. Ερετεύεται την εικόνα του που έχει σερβίρει ο άλλος ή αυτή που ήθελε να πιστέψει και αγαπά αυτή την εικόνα όταν έρθει η πραγματικότητα κλονίζει το άνθρωπος και τι κάνει προσπάθει αντί να αποδεχθεί αυτό με αγάπη και να κάνει δουλειά με τον εαυτό του να αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο όπως είναι προσπαθεί να το διαμορφώσει όπω τον φανταζότανε και τον εξουθενώνει τον διαλύει εξωτερικά μπορεί να μην κάνει τίποτα η μεγαλύτερη τα μεγαλύτερη καταπίεση που υφίσταται ο άνθρωπος είναι όταν προσπαθεί με αγωνία να εκπληρώσει τις προσδοκίες του συντρόφου του. Γιατί του τις επέβαλε. Του βάλει όριο για να σε αγαπώ θα γίνεις αυτό που θέλω. Αυτό που φανταζόμουν. Γιατί με ξεγέλασες θα πει. Δεν καταλαβαίνω ότι ο ίδιος έγινε... Αν υποκρίθηκε δεν σύνδερος Ναι. Από πού έρχεται η φωνή της υποκρισίας. Κοιτάξτε... Υπάρχει περίπτωση και να υποκριθήκε... Υπάρχει περίπτωση και να φαντασιώθηκε κι ο άλλος ότι έτσι είναι. Αλλά... Ξέρετε, ο έρωτας είναι ένα παραμύθι. Θέλουμε την υποκρισία... Υπάρχει υποκρισία και θέλουμε να τρώμε και υποκρισία. Γιατί μας βολεύει. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έγινε. Έχει ο άνθρωπος διάθεση αγάπης. Έχει διάθεση. Ξέρετε, μόνο τα νήπια απαιτούν ευχαριστιούνται στη ζωή. Μόνο τα νήπια θέλουν να μην χάνουν. Μόνο τα νήπια θέλουν να κερδίσουν τον αντίπαλο. Ο όριμος άνθρωπος προσπαθεί και τις δικές του ανάγκες να υπολογίσει, αλλά συνυπολογίζει και τις ανάγκες του συντρόφου του. Αλλά, μόνο τον εαυτό Μόνο να. Να μόνο. Τι, τι είπαμε κάτι τέτοιο. <laughs> Δεν είπαμε κάτι <laughs> Δεν υπάρχει προσευχή που είναι μόνο για τον εαυτό μας Ποια είναι η προσευχή που είναι μόνο για τον εαυτό μας Ποια προσευχή είναι μόνο για τον εαυτό μας <laughs> Μπορεί να υπάρχει έλος χωρίς ένα έλος για όλο τον κόσμο Μπορεί να υπάρχει έλος δικό σου χωρίς έλος για όλο τον κόσμο Το με είναι όλος ο κόσμος Ένα είμαστε όλοι Είναι όλος ο κόσμος το με Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε Όταν. μου, Γιώργος, είσαι. Είπατε, να σε μια σχέση μεταξύ Ζαπαρκή, η σύγκρουση μπορεί να είναι ευεργετική και να σε. να προοδεύσει τη σχέση. Αλλά παράλληλα ότι όταν προσπαθούν να βάλουν το καλό μα σε αυτό, χωρί να το νιώθουμε μέσα στη να το λέει, καλό, να έχουμε μια καλή εικόνα, αυτό είναι. Όχι, Γιώργο, μια παρέθει... δεν το διατύπωσα σωστά. Ο καλό τρόπο όταν υποκρίνεται μια δυσάρεστη διάθεση καρδιά στην οποία δεν είναι εξωτερική όχι να συγκρουστή, να είναι εντύμιο, να πίνει την καρδιά του και αισθάνεται. Όταν δηλαδή εγώ αισθάνομαι άσχημα για σένα και τρελαίνουμε, σε βλέπω και παθαίνω, και αργά και τι κάνει. <laughs> και μέσα μου μετρό Το άλλο δεν είναι να πω, έλα σε πλάκο στο ξύλο, αλλά θα σου πω, κοίταξε, έλα να συζητήσουμε, δεν είμαι καλά. Έχω κάτι για σένα. Και θέλω να τα βρούμε. Θέλω να δω τι για μένα, τι συμβαίνει. Είναι διαφορετικό αυτό. το <laughs> αν πούμε έστω και τυπικά αλλά το νιώθουμε ότι μέσα μας και κεβόμαστε αλλά προσπαθούμε έστω εξωτερικά να δείξουμε το καλό μας αυτό αυτή η σύγκρουση πρέπει με τον εαυτό μας τώρα ατομικά <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> αν αυτή η σύγκρουση είναι μια σύγκρουση δημιουργική που έχει το στοιχείο της αυτοκριτικής αλλά και της διάθεσης να καταλάβουμε τον άλλο δεν είναι υποκριτική είναι καλή αλλά ακόμη πιο καλή αν ενεργοποιήσουμε και τον σύντροφό μας να αναζωβοθεί αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολλές πολλέ φορέ Πάτερ μέσα στα, στα ζαζάρια γενικά στις σχέσεις. Να ζουν δύο άνθρωποι μαζί και σε κάποια στιγμή ή λόγω κάποιες κατάστασεις. Ο ένας από τους δύο να επιλώνεται με έναν τρόπο και να λέει ο σύντροφος για τη σύντροφη τον Να λέει ότι... Αυτό ο άνθρωπο, δεν είναι αυτό ο άνθρωπο που γνώρισα ή δεν περίμενα ότι θα... Αυτό ποιοι το λένε, όλοι το λένε αυτό. Ναι, ας δούμε ότι αυτό ότι αυτά τα χρόνια που έχουν διέγει μαζί από οποίο γενικά τη σχέση όποια και να έρθει, σημαίνει ότι ο ένας δεν έχει καταλάβει τον άλλο και δεν προσπάθησε να κάνει να νιώσει τον άλλο. Γιατί λέει ότι οι περιστάσει ακούγονται από πάρα πολλού. ότι... Οι περιστάσει και αυτά που βιώνουν είναι αυτά που δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα του άνθρωπου, ε, Θέλετε να πείτε, σαν να λέμε ότι ακυρώνομαι το προηγούμενο ήταν κάτι ψεύτικο, αυτό εννοείται. Κοιτάξτε. Ε, τίποτα δεν πάει χαμένο και ο προηγούμενο χρόνο ορίμασε τον άνθρωπο να καταλάβει κάποια πράγματα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν κάτι ψεύτικο. Στο επίπεδο που υπήρχε, είχε την αλήθεια του. Και κακά τα ψέματα. Για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια δικασία προχω... πιο έτσι, εξελιγμένες σχέσεις, Έχουμε ανάγκη να φάμε και το παραμύθι μας Έχουμε ανάγκη να φάμε και το ερωτικό μας μύθο έτσι όπως τον φαντασιονόμασταν Να φύγουν τα αποθυμένα Γιατί μερικοί, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ε, παντρεύτηκαν Για λόγους που κανείς δεν μπορεί, έτσι, μπορεί να τους εξετάσει Για, για κάποιο λόγο έτσι, πούμε, ήθελε να φύγει από το σπίτι Καταπιζόταν ή... Γιατί του έγινε συνήθεια ο άλλο και δεν μπορεί να το χωρίσει. Και δεν ένιωσε τον ερωτεύτηκε. Ενώ πάλι θα του ξέφευγε η ερωτική αυτή διάθεση και ο μύθο, μετά του μείνει αποθυμμένο και τρώγεται σε 40-50 ο άνθρωπο, είτε άντρα τη γυναίκα. Και δεν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζήσει και αυτή η διαδικασία, για να του φύγει το αποθυμένο ότι κάτι δεν έζησε. Και αυτό τον βοηθάει να δει πιο όρημα μετά την ζωή. Άρα νομίζω ότι τίποτε χαμένο δεν πάει και όλα μπορούμε να είναι να τα δούμε θετικά και ευλογημένα. Και μάλιστα και κάτι άλλο. Όταν κανείς έχει μια εμπειρία ερωτική που έζησε και και κατάλαβε ότι στο τέλος ήταν μια φαντασία. Έχει όμως και ένα κίνητρο να το ζήσει πλέον αυτό το ίδιο πράγμα με έναν άλλον τρόπο. Με τη διαδικασία της αγάπης, της βαθιάς γνώσης μέσα στη σχέση. Της οξίας κατανόηση και ευαισθησίας σε σχέση με τον άλλο σύντροφο. Και τότε καταλαβαίνουν ότι μπορεί να ζήσει και έναν έρωτα πολύ πιο ουσιαστικό όπω τον ζητή εξωτερικά τον πρώτο καιρό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε να δώσουμε ενθάρρυνση στο σύντροφό μας με το να τον αποδεχθούμε. Να έχουμε χώρο στην καρδιά μα, έστω και αν είναι δυσάρεστο. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, η γυναίκα μου είναι έτσι, έτσι, αλλά είναι η γυναίκα μου. Ο άντρα μου είναι έτσι, έτσι, αλλά είναι άντρα μου. Είναι ότι είναι, αλλά τον αποδέχομαι είναι το κομμάτι του εαυτού μου. Αυτή η αίσθηση ότι τον αποδέχομαι σαν σύντροφο μου, παρότι έχω χίλια δυο προβλήματα μαζί του, αυτό δίνει ελπίδα στον άλλον άνθρωπο. Τον ενθαρρύνει. Του δίνει τι προσδοκίε, τι δυνατότητε να κάνει το δικό του αγώνα. Ενώ αν αρχίζω να κρίνω τον άλλο με πρόθεση να τον αλλάξω για να μου είναι όπως με βολεύει τότε θα εντείνω τη σύγκρουση θα φέρω τη διάσταση και δεν θα υπάρχει δυνατότητα κοινωνίας με τον άλλον. Παρτε, Αφού και οι δύο αυτοί διαφορετικά δεν πολλού η κυβέρνηση τρα... παντέρα τα πράγματα διαφορετικά. Πολλέ φορέ βγαίνει φθόνο μετά και παντού και τον άλλο. Όταν εξελίσσονται διαφορετικά, αυτό σημαίνει σχέση. <σκυρίζει> αν εξελίσσονται με τον ίδιο τρόπο, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Σε μία σχέση υπάρχει εταιρότητα. Δεν είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Και ο καθένα συνεισφέρει με τον τρόπο του. Η προσωπική εξέλιξη του ενό δεν είναι εχθρότητα και αντιπαλότητα για τον άλλον. Αν το δούμε φθόνο, με ανταγωνισμό, με ζήλια, υπάρχει πρόβλημα στο νεα, μέσα μα. Που έχουμε αγωνία να μην εξαφανιστούμε, να μην απορροφηθούμε και έχουμε προσπάθεια να κυριαρχήσουμε και να νικήσουμε τον άλλο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι στη διαφορετικότητα, είναι στη διάθεσή μας. Όταν μιλούμε για αγάπη, σημαίνει ότι ο σύντροφο ενδιαφέρεται περισσότερο για το καλό του συντρόφου του παριά την υπεροχή. Δηλαδή να αισθάνεσαι ποιε είναι οι ανάγκε του άλλου, ποιε είναι οι επιθυμίε του. Ποιε είναι οι αναζητήσεις του και να βρεις τρόπο να του τις αναπαύσεις. Κόπος είναι αυτό. Γιατί εξαντλούμε τόσο ενέργεια και τόσο κόπο να προφυλαχθούμε έναντι του άλλου. Να διαχειριστούμε τον άλλο, να ελέγχουμε τον άλλο και δεν κάνουμε προσπάθεια να βρούμε τρόπο να δώσουμε χαρά στον άλλο. Η πληρότητα η δική μας καθρεφτίζεται στην πληρότητα του συντρόφου μας. Το τι παίρνουμε είναι τι δίνουμε. Αυτό όμως που φαίνεται πολύ απλό έχει κεντρική αξία όταν προσπαθεί ο άλλος να ικανοποιήσει τις φυσικές ανάγκες, τις διανοητικές ανάγκες τις συναισθηματικές ανάγκες τις πνευματικές ανάγκες του συντρόφου του αυτό είναι η άσκηση. Αλλά αυτό λέει τι μας λέει ο παπάς ское σε ο άντρας με γυναίκα μου τι σημαίνει πνευματικές ανάγκεςOS τι σημαίνει διανοητικές, ανάγκες, τι σημαίνει διανοητικές Όντως, αν ο καθένας μας έχουμε απονευρώσει τον εαυτό μας καθορισμένοι μπροστά σε ένα κούτι τη και βλέπουμε ή σε ένα κουμπιούτερ και υπολογίζουμε πράγματα, ο ίδιο ο είναι νεκρός, δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά τι να Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε διάθεση να ικανοποιήσουμε, αλλά ότι και ο άλλο δεν έχει ανάγκες. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολυτέλεια να λέμε σήμερα... Πρέπει να εκανοποιήσω με τις ανάγκες του ανθρώπου. μου. Μα έπαψε, να έχει ανάγκη, είναι τρομερό αυτό. Ο άνθρωπος έχασε την αίσθηση. Δεν έχει ανάγκες. Είναι νεκρός ο άνθρωπος. Δεν έχει διάθεση, δεν έχει όρεξη για ζωή. Αφού δεν έχει, τι θα γίνει τότε. Τότε είναι ο μεγάλος αγώνας. Πώς θα βρεθεί ο τρόπο να αρχίσει πάλι να λειτουργεί η καρδιά. Να λειτουργεί ο συντρικός μας κόσμος. Και σε αυτό που ρωτήσατε εσείς, Δες τι δηλαδή λέγεις χρόστομος. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εσύ να συλλογίζεσαι ότι αν μεν υπομένεις τον άνδρα ενώ είναι φορτικός θα λάβεις λαμπρό στέφανο. Εάν όμω τον υπομείνεις ενώ είναι ένας ήρμερος και πράος, δια ποιον πράγμα θα σου δώσει μισθόνο ο Θεός. Και αυτά τα λέγω όχι δει δηλαδή να προτρέπω τους άνδρας να γίνονται θρασίτεροι, αλλά δια να πείσω γυναίκας να υπομένουν τους άνδρας ακόμη και όταν είναι θρασίς. Διότι όταν ο καθής πέδη να εκπληρώσει τα ειδικά του καθήκοντα, συντόμω θα γίνει το ίδιο και από τον πλησίον. Όπως όταν η γυναίκα είναι προετοιμασμένη να υπομείνει τον άνδρα ακόμα και όταν γίνεται σκληρός, όταν ο ανήρ δεν την κακομεταχειρίζεται ακόμη και αν τον εξοργίζει, τότε τα πάντα είναι γαλήνη και λιμήν που είναι Απειλαγμένο από κύματα. Έτσι έγινε το και με τους παλαιούς. Ο καθής έκανε τα καθήκοντά του. Δεν απήτη από τον πλησίου να κάνει τα δικά του. Ας μην περιμένει λοιπόν την αρετή του ανδρός η γυναίκα και τότε να δίνει την ειδική της, διότι αυτό δεν είναι τίποτα το σπουδαίον. Ούτε πάλι ο ανήρ να περιμένει τη χριστοήθεια της γυναικός και τότε α εκτελεί τα καθήκοντά του επιμελώς. Διότι ούτε αυτό είναι κατόρθωμα. Αλλοκαθείς, όπως είπων, ας δίδει τα ειδικά του πριν από τον άλλο. Αυτό είναι μέτρο. Αν δίνει πριν από τον άλλο και όχι να λέει ε, ε, δεν θα κάνει κι άλλο κάτι. Και το δίνει ως προϋπόθεση την κίνηση του άλλου. Δεν προχωράει σχέση. Διότι αν στους μη πιστούς, όταν μας χτυπούν στη δεξιά, πρέπει να δίδουμε και την άλλη αγώνα, πολύ περισσότερο πρέπει να υπομένουμε άνδρα σκληρών. Και δεν λέγω αυτό δι' γυναίκα, μη γέννητο, διότι αυτό είναι μεγίστια τιμία. Όχι δι' αυτήν που δέρεται, αλλά δι' αυτόν που δέρει. Γιατί σκληρότητα. Ατιμάζει τελικά αυτόν που έχει τη σκληρότητα, όχι αυτός που υφίσταται τη σκληρότητα. Και λέει και ο Άγιος Κοσμάς κάτι άλλο. Οι λέει, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Οι άνδρες όσον μπορείτε να έχετε την αγάπη με τις γυναίκες σας. Δεν βλέπετε πόσους πειρασμούς έχουν ευλογημένες με τα παιδιά τους. Με το σπίτι. Με το ένα με το άλλο. με τον, Όχι με τον ένα. Με το ένα με το άλλο. <καιχε> Μεγαλυτέραν αρετή δεν μπορεί να κάνει γυναίκα ω να παρηγορεί και να υπομένει τον άνδρα της δε στη γυναίκα παρηγορεί και υπομένει ο άνδρας ενισχύει στηρίζει εξασφαλίζει την αγάπη <coughs> και όταν έχεις εσύ γυναίκα κακόν άνδρα πρέπει να χαίρεσαι περισσότερον από εκείνη που έχει καλόν άνδρα <coughs> <coughs> διότι έχεις και περισσότερο μισθόν στην ψυχή σου και αν έχει και κανένα σφάλμα πρέπει να το παραβλέπεις άνθρωπος είναι δεν είναι άγγελος και να στοχάζεσαι τα καλά του ανθρώπου και όχι μόνο τα κακά. Και να στοχάζεσαι και τα ειδικα... κακά τα ειδικά σου. Δεν ξέρω από το λε, τι μέτρο δίνει. Να σκέφτεσαι ότι εντάξει, έχει τα στραβά του, αλλά και καλά πράγματα. Ο άνθρωπο δεν είναι άγγελο. Σκέψε τα καλά τα δικά του και τα κακά τα δικά σου. Και να χαίρεσαι, γιατί όχι γιατί ο Θεό είναι ένα μαζόχα, ένα αντιστήτη και όσο να θέλει να βασανιζόμαστε, αλλά γιατί ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί όταν εσύ α το πούμε υπομένει στο σκληρό καλό άνδρα οριμάζεσαι οριμάζεις διευρύνεται ο οριζοντάς αποκτάς άλλη αφομοιωτική δύναμη της αγάπης του Θεού ασκείσαι εσωτερικά ταπεινώνεσαι και καρποφορεί χάρη του Θεού και λέει ο ομοίως πάλι εσύ άνδρα όταν έχει κακή γυναίκα πρέπει να χαίρεσε περισσότερο, δεν λέει όμορφη <και> από το γείτονά σου που έχει την καλή γυναίκα διότι με εκείνη την υπομονή που κάνεις έχει να σε ευσπλαχνιστεί ο Θεός, να σε βάλει στον παράδεισο. και αν καμιά φορά σου φταίει η γυναίκα σου, μην τη ξε, ξεσυνερίζεσαι και να στοχάζεσαι και τα καλά της γυναικός. και όχι μόνο τα κακά, και να στοχάζεσαι και τα κακά τα ειδικά σου. Δια τούτο έδωκεν ο πανάγαθος τη γυναίκα, δια παρηγορίαν. Δέστε το αρτί λόγος. Εμείς λέμε έναν και ο Κρίτος το κουβέντες είναι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε; Την επόμενη τότε. <διευκώνταια>